Και ο πεμπτος άγγελο εσάλπισε, και είδα τον Σατανάν σαν άλλον αστέρα να έχει πέσει από τον ουρανόνι στην υγιή, και δόθη αυτόν το κλειδί και η άδεια να ανοίξει το πηγάδι του σκοτεινού τόπου, εις τον οποίο είσαν κλειδωμένοι οι δαίμονε. 2. Και ίνιξε το πηγάδι τη Αβύσου. Και βγήκαν από το πηγάδι πλήθο πολύ πνευμάτων πονηρών, που ήταν σαν καπνό μεγάλη καμίνου, και σκοτίστη ο ήλιο και ο αέρα από τον καπνών του πηγαδιού. Τόσο πολύ και πυκνή πλήθος Ήσαν οι εξορμήσοντες από την άβησον δαίμονες. 3. Κι όταν το σύννεφον αυτού του καπνού ήρχισε να απλώνει Εβγήκανε στην γη να Όχι αισθηταί και ηλικαί Και τους εδόθη τα θείαν παραχώρησιν Εξουσία κακοποιώς Σαν αυτοί που έχουν οι σκορπιοί της γης Φύσεως όμως πνευματικής Όπως πνευματικά όντα Ήσαν και ακρίδες αυτές. 4. Και ελέχθης αυτάς να μην βλάψουν το χόρτον της γης, ούτε κάθε πράσινον φυτόν, ούτε κάθε δέντρον, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν στα πάτον της φραγίδα του Θεού. 5. Και δεν εδόθης αυτάς η άδεια να τους φωνεύσουν, αλλά μόνο να τους βασανίσουν μήνας πέντε, δηλαδή εις περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και ο βασανισμός και η ψυχική ταλαιπωρία και οδύνη των ανθρώπων αυτών θα είναι σαν των σωματικών πόνων που προκαλεί ο Σκορπιός όταν κτυπήσει άνθρωπον με το δηλητηριώδες κεντρί του. 6. Και κατά τα σημέρας εκείνας θα ζητήσουν λόγω της ψυχικής των αγωνίας και απογνώσεως οι μακράν του Θεού άνθρωποι των θάνατον και δεν θα τον εύρουν και θα επιθυμήσουν να αποθάνουν και θα φύγει από αυτούς ο θάνατος. Τούτο δεν αποκλείει ότι θα αυτοκτονήσουν αρκετοί. 7. Και η φοβερά μορφή των δαιμονικών και κακοποιών αυτών όντων και ο τρομερός πνευματικός οπλισμός των είναι όχι μόνο τρομακτικά και επιβλητικά, αλλά και δελεαστικά. Ομιάζουν προσάλογα άλογα που έχουν ετοιμαστεί διαπόλεμων και πάνω στα σκεφαλάς αυτών σαν στέφανοι που μοιάζουν με χρυσίον και τα προσωπά των είναι σαν πρόσωπα ανθρώπων. 8. Και είχαν τρίχας σαν τρίχας γυναικών και τα δόντια των ήσαν σαν δόντια λεόντων. 9. Και είχαν στήθη που ομοίαζαν προ ιδερένιου και ο κρότο των μτερόντων σαν κρότο πολλών πολεμικών αμαξών με πολλά άλογα που τρέχουν για να λάβουν μέρο τη μάχη. 10. Και έχουν ουρά ομοία προ τα σουρά και τα κεντριά των σκορπιών. Και σαν φαρμακερά ουράστων δόθηκα κατευθείαν παραχώρηση η άδεια να βασανίζουν του ανθρώπου επί μήνας 5, δηλαδή ει περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έχουν δε βασιλέα και αρχηγών επικεφαλίστων των πονηρών άγγελων της Αβίσου, του οποίου το όνομα ή το Αβαδόν στην εβραϊκή γλώσσα, ή στην ελληνική δε γλώσσα σημαίνει το όνομα αυτό απολύων καταστροφέ. 12. Μετά την δράση των δαιμονικών αυτών όντων, η βασανιστική σημαινει το ονομα αυτο απολυον καταστροφε 12 μετα την πρώτη που λέγεται πρώτη ΟΕ επέρασε. Ιδού. Έρχονται ύστερα ακόμη δύο «Ουέ». 13. και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μίαν φωνή που βγήκε από τα τέσσερα κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου που είναι νόπιον του Θεού. 14. Να λέγεις τον έκτον άγγελον. «Συ που έχεις την σάλπιγγα. λύσε τους τέσσερα κακοποιούς αγγέλους που είναι δεμένοι πλησίον του μεγάλου ποταμού Εφράτου». 15. Και λύθησαν οι τέσσερις άγγελοι που σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού είχαν προετοιμαστεί για να δράσουν ισοεσμένην ώραν και μέραν και μήνα και έτος και για να το εν τρίτον των ανθρώπων. 16. Και είδαν τον πλήθος υπηκού και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού που εξεχήθη ήσαν δύο μυριάδες μυριάδων, 200 εκατομμύρια δηλαδή. Ή το αδύνατο να του μετρήσω, αλίκουσα τον αριθμό του. 17. Και τα στρατεύματα αυτά που σημαίνουν καταστρεπτικά συσβολά και επιδρομά βαρβάρων, διευθύνονται οράτω από τα σοργανωμένα σατανικά δυνάμει. Και έτσι είδα ει αυτήν την όραση και οπτασία τα άλογα για του Ζυπεί που εκάθιντο επ' αυτών, και είχαν θώρακας Κασπιρίνου, και η φλόγα που έβγαιναν από τα στόματα των αλόγων είχε χρώμα Ιακίνθου. Και ο καπνό ή το καπνό θειαφιού. Και οι κεφαλέ των αλόγων ήσαν σαν κεφαλέ και από τα στόματά του έβγαινε φωτιά και καπνός και θιάφι. 18. Και από τα τρει αυτά πληγά, από τη φωτιά δηλαδή και από τον καπνών και το θιάφι που έβγαινε από τα στόματά του, εφωνεύτησαν το 1 τρίτο των ανθρώπων. 19. Και έφεραν την καταστροφήν αυτήν διότι η δύναμις δύναμη των λόγων αυτών, ήταν όχι μόνον εις στόμα των, αλλά και στα σουράστων, Διότι ευρέτον ἦσαν σαν όμοιοι προσφίδια που είχαν κεφαλάς και με το δηλητήριόν τους έβλαπταν. 20. Και όμως, παρά την αυστηράν τα αυτήν παιδαγωγικήν του Θεού... Οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, όσοι δεν εφωνεύθησαν από τα κτυπήματα και τους τραυματισμούς αυτών των αλόγων, δεν μετενόησαν από την λατρεία των θεών που έφτιαναν με τα χέρια των, ώστε να μην προσκυνήσουν στο μέλλον τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λιθαρένια και τα ξύλινα, τα οποία δεν έχουν την δύναμη ούτε να βλέπουν, ούτε να ακούν, ούτε να περιπατούν, αλλά είναι άψυχα, ανέστητα και νεκρά». 21. Και δεν μετενόησαν οι άνθρωποι αυτοί και δεν απεμακρύνθησαν από τους φόνους των, ούτε από τας μαγείας των, ούτε από την πορνεία των, ούτε από τα σκλοπάς Και αν πολλοί από αυτούς έφεραν το όνομα του χριστιανού, εις το των έμειναν δολολάτρε, έχοντες ως τον το χρήμα, τη σάρκα και των κόσμων.